Ούτε μόνο μουσική. Το κενό εκαλύφθη. Οπότε συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ακούμε την κομπή περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση. Μέρο Β. Δηλαδή, Ελευθέρωση για μαντάρα. Ακούει το έθιπνο. Ε, αφού ακούει και το έθιπνο. Εντάξει, είμαστε. Κύπρο. Oh, good. Λοιπόν. Έπεσε το σύστημα, το φτιάξαμε Για μαντάρα συνεχίζουμε από εκεί που μείνει Και είχαμε μείνει Μας έπεσε ή μας το ρίξανε <σοίλυ> Ξέρω εγώ ρε ναι, ναι, ναι, μαγικά όλα γίνονται ναι. Μα δεν γίνονται μαγικά, διαβολικά γίνονται ναι ναι, ναι, είχες μείνει λέει εδώ Εντάξει στο, <σοίλυ> στο, στο, στο Βαρνάβα <σοίλυ> Θα τα πούμε όλα. Και περιόρισε λίγο τα κομποσκοίνια και τα αυτά <σοίλυ> Και τα, να ανάψουμε τίποτα λιβάνια να κάνουμε κανιά δέηση Λευτέρη Λοιπόν ε, Ξαναπαίρνουμε το 13ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ναι, ναι. Ακόμη κάτι παράξενο Γράφει Ήταν στην κοινότητα της Αντιόχειας προφήτες και διδάσκαλοι Δηλαδή ο Βαρνάβας, ο Σημεών, ο Αποκλειστής και Νίγερ Ο Λούκιος, ο Κυριναίος, αποκλιστής και νιγερ ο Μαναήν, Παιδικός μαναϊν παιδικος φιλος του τετράρχη ηρώδια γρήπα και ο Παύλος Ο Μαναν ήταν εκείνος που κατά τον εμπρισμό τη Ρώμης το 64 ξεσήκωσε τους εθνικιστές Πάυλα ζηλωτέ Εβραίου της Παλαιστίνης σε γενική εξέγερση. Συνδέοντας όλα αυτά τα ονόματα με τα γεγονότα, βλέπουμε και καταλήγουμε στο παράξενο συμπέρασμα ότι η σύλληψη του Παύλου και η μεταφορά του στη Ρώμη ήταν ένα μέρος καλά οργανωμένου σχεδίου, το οποίο είχε σκοπό την ανατροπή του φιλέλληνα Νέρονα με την πυρπόλυση της Ρώμης και την ανόρθωση των Εβραίων στην Ιερουσαλήμ. Τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους όταν τα διερευνήσεις. Ενώ τον συνέλαβαν στο ναό του Σολομόντος και κινδύνευε η ζωή του πράξης 21-22-23, ο Ρωμαίος χιλιάρχος και δήμαρχος της πόλεως Κλάβδιος Λυσίας, ελληνίζον κι αυτός, Εβραίος με όλη την στρατιωτική του δύναμη επενέβαινε για να τον πάρει από τα χέρια των Εβραίων. Γιατί, Γιατί ήταν όργανό τους. Τώρα αυτός ήταν ελεύθερος και ασφαλής μέσα στην φυλακή, μέσα σε εισαγωγικά. Ενώ έξω λαός κράβγαζε εναντίον του, ο Δήμαρχος Ισίας του επιτρέπει να συνομιλεί με στρατιωτική προστασία. Τώρα ο Παύλος, αν και ήταν φυλακισμένος αισθάνεται άνετα. Όπως λέει ο ίδιος ο ανιψιός του Περσίνο γιος της αδελφής του τον επισκέφτεται δίχω καμιά δυσκολία στη φυλακή κάθε μέρα και τον πληροφορεί ότι οι Ιουδαίοι έξω ορκίστηκαν να το σκοτώσουν πράξεις 13-14. Ο Παύλο κάλεσε τότε τον εκατόνταρχο, τον διοικητή των φυλακών, και του είπε να οδηγήσει τον ανιψιό του στον χιλίαρχο για να τον πληροφορήσει κάτι πολύ σημαντικό. Αφού τον άκουσε ο χιλίαρχος τον νεαρό, τον ανιψιό του, είπε, του είπε να μην πει σε κανέναν άλλον την πληροφορία του. Κατόπιν κάλεσε δύο εκατόνταρχου και του διέταξε να σχηματίσουν ένα σώμα από 200 στρατιώτε. 70 υπείς και 200 τοξώτες για να μεταφέρουν τον Παύλο στις 9 το βράδυ ώστε να μην καταλάβουν η κατηγορή του από την Ιερουσαλήμ στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες λεγιώνες κινηθήκαν για να μεταφέρουν τον Παύλο για να τον προστατεύσουν. Η Κεσάρια απέχει από την Ιερουσαλήμ περίπου 200 χιλιόμετρα. Και αυτό για να φτάσει σωός και ασφαλής και να τεθεί υπό την κρίση του Ρωμαίου κράτη του ηγεμούνα Φίλικα. Ο Κλάβιος Ολυσία συνέταξε μια συνοδευτική επιστολή προς τον Φίλικα με όλο το ιστορικό του Παύλου. 13 23, 13,23-27. Επίσης είναι παράξενο ότι ο φυλακισμένος Παύλος γνώριζε με λεπτομέρειε το περιεχόμενο του εμπιστευτικού φακέλου. Που, που, που μετέφεραν οι εκατόνταρχοι στον ηγεμόνα <laughs> <laughs> Μετά από πέντε ημέρες έφτασε ο αρχιερέας Ανανίας Με τους προύχοντες στην Κεσάρια από την Ιερουσαλήμ Ο Παύλος εντωμεταξύ διέμεινε στο Πρετόριο Ε? Ω, τι λέτε Βέβαια έτσι γράφουν οι ίδιοι Συνάντησαν τον Φίλικα Και ο Ρίτορ Τερτήλο Ιστόρισε το κατηγορητήριο παρόντος του Παύλου λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι ο άνθρωπος αυτός είναι λιμός με ομικρονιώτα παύλα χολέρα πως λέμε λιμός και καταποντισμο λιμός παύλα χολέρα με ομικρονιώτα γράφουν μέσα οι, οι πραξει ο οποίος κινεί σε στάση του Σουηδαίου σε όλον τον κόσμο διότι προσπάθησε να δεβηλώσει και το ιερόν του ναού και σύμφωνα με τον νόμο μας τον κρίναμε αλλά επενέβη ο Λυσίας με πολλή δία και μας τον πήρε από τα χέρια μας. Πράξεις 241 9. Στην απολογία του ο Παύλος, σαν καλός φαρισαίος τονίζει ότι λατρεύει τον Θεό των πατέρων του κατά την κατήχηση που έχει πάρει την οποία αυτοί ονομάζουν πίστη και ότι αυτή είναι σύμφωνα με τον νόμο η οποία έχει αποκαλυφθεί από του δηλώνει ότι έχει την ελπίδα του στον Θεό των προφητών ότι θα υπάρξει μια ανάσταση δικαίων και αδίκων πράξεις 24-14-15 στην επίσημη όμως απολογία του δεν κάνει καμία αναφορά ότι είναι ο παδός και κήρυκας της τριαδικότητας του Θεού αλλά μένει στο, μόνο στο γιαχθέ μόνο σταθερά γιατί δεν αναφέρεται και στον μονογενείο και στο Άγιον Πνεύμα ε, μπορεί να το ξέρω εγώ mm. Ο δεν τον ελευθέρωσε αμέσως λέγοντας ότι ήθελε να μάθει περισσότερα από τον χιλίαρχο όταν αυτός θα πήγαινε στην Κεσάρια. Δίνει όμως εντολή στον εκατόνταρχο να παραμείνει υποκράτηση ο Παύλος και να την χάνει διευκολήσεων. Δηλαδή Για να, να... Παίρνει, να παίρνει και καμιά διούλα Για να μπορούν οι φίλοι του να του συμπαρίστανται και να το συντρέχουν. Πράξεις 24,2324. Το πλέον παράδοξο είναι ότι ο Φίλικας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, τον επισκεπτόταν συχνά. Ο παράξενος περιορισμός διήρκησε δύο χρόνια. Διέδωσαν ότι τάχα ο Φίλικας ήθελε χρήματα για να τον ελευθερώσει. Αλλά από πού ο Παύλος θα μπορούσε να έχει τα χρήματα. Μήπως από το εμπόριο των σκηνών. Από χρόνια όμως το είχε σταματήσει. Ποιοι ήταν αυτοί που τον υπηρετούσαν και με τι χρήματα τους πλήρωνε για δύο και πλέον χρόνια. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Εν τω μεταξύ ο Φίλικας αντικατα... αντικαταστάθηκε από τον Πόρκιο Φέστο. Οι Ιουδαίοι όμως δεν είχαν ξεχάσει τον Παύλο. Παρά την περίεργη απολογία του δεν είχαν εκανοποιηθεί και ας έλεγε ότι είναι εβραίος εξ εβραίων. Παρουσιάστηκαν στο νέο κράτη στο ηγεμόνα Φέστο και του ζήτησαν να τον στείλει πίσω στην Ιερουσαλήμ για να τον ξαναδικάσουν. Αυτή τη φορά η επικεφαλής των Ιουδαίων προχόντων ήταν ο αρχιερέας Ανανίας. Εδώ όμω συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Μέχρι χθε ο Παύλος, ο φανατικός φαρισαίος Σαούλ, διώκτης στην Εβραϊκή, ήταν το καταδιωκτικό και εκτελεστικό όργανό τους. Η κράτηση του ήταν φαινομενική και ενορχιστρωμένη όπως φαίνεται, διότι μέχρι χθε ήταν ένα του. Ο νέος ηγεμόνας πληροφορήθηκε και καθοδηγήθηκε από τον απερχόμενο, έτσι απέρριψε το αίτημα των Ιουδαίων και επέτρεψε στον Παύλο να συναντηθεί και να μιλήσει ελεύθερα με αυτούς. Το πλέον περίεργο στην υπόθεση αυτή είναι ότι το βασιλικό ζεύγος, η Ρώδη Αγρύπα και η Βερενίκη βρέθηκαν τυχαία ίσως στην Κεσάρια και παρεχώρησαν μία επίσημο ακρόαση στον Παύλο. Την επομένη ο Αγρίπας και η Δερενίκη με μεγάλη συνοδεία πήγαν στην αίθουσα ακροάσεων, συνοδευόμενοι από όλες τις αρχές της πόλεως, πράξεις 25-23. Δεν μου λες τώρα δύο λεπτά, δηλαδή γιατί αυτός έκανε το κορμί του περιφορά της εικόνας ή τον περιφεράνε και τότε ήταν και αλλιώ τα πράγματα, δεν τον ασθένανε αφού είναι λοιμός, να καθάρισει από το λιμό το έργο Λιμόν τον έλεγαν οι Εβραίοι ε, Για μου. τους Ρωμαίους όμως Γιατί... ήταν το εκτελεστικό τους όργανο θα το δεις Α, ντε, ντε, Θα δεις το. όλο το σενάριο Μα, τώρα ντε, θα έρθει ντε. σιγά σιγά Α, Γιατί θα Έχει. μας πούν ότι λέμε αυθερεσίες Γι' αυτό τονίζω πράξεις νούμερο τάδε νούμερο, νούμερο τάδε νούμερο, νούμερο τάδε, τάδε. Που αναφέρονται όλα Ο... Εγώ σε όλα μου τα βιβλία δεν γράφω τίποτα αν δεν είναι τεκμηριωμένο αυτό να το έχουν όλοι όσοι μα ακούνε οι υπόψει του. Αυτό που, γράφει, που περιγράφει λέει ο κύριο Γιαμαντάρα, ο φίλο μα, από την Κυψέλη, ο φίλο σου, δεν είναι λέει ιστορία, είναι το θρίλερ του πολιτισμού μα, ρεαλιστικό και θλιβερό τέλο. Ακριβώ. Γιατί μια τέτοια μεγαλοπρέπεια να έχει και τέτοια τιμή για μια κοινωνική πληγή η οποία παρακινεί του Ιουδαίου σε όλο τον κόσμο να εξεγερθούν. Είναι μήπως ο Σενέκας ανακατεμένος σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι παράξενο ένας βασιλιάς να συνδιαλέγεται κατ' επανάληψη με τον επαναστάτη και οικουμενικό ανατροπέα του και να του λέει αστυευόμενος για λίγο ακόμη θα με έπιθες να με κάνεις χριστιανό. Πράξεις 26-28. Ο βασιλιάς ο ίδιος που θέλει να τον ανατρέψει. Να, να, να, να. Το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό από τη Ρώμη. Ναι ναι ναι ναι μας ακούω τώρα ευλαβικά κι εγώ Εδώ η όλη δικαστική ατμόσφαιρα ήταν υπέρ του Παύλου Εκείνος όμως τι έκανε Έριξε το γάντι Ζήτησε να δικαστεί από το αυτοκρατορικό δικαστήριο στη Ρώμη Διότι ήταν ρωμαίος πολίτης Τίτλος πολύτιμητικό που του είχαν απονείμει στον πατέρα του Ή και σε αυτόν για κάποιες εξαίρετες υπηρεσίες Ζήτησε να δικαστεί στη Ρώμη διότι είχε καταλάβει ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να ελευθερωθεί από ένα ανώτερο δικαστηρίο και να βρεθεί στην καρδιά της αυτοκρατορίας για να εφαρμόσει τα σχέδιά του. Oh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ο Αγρήπας είπε στον Φέστο «Αυτός θα μπορούσε να ελευθερωθεί εάν δεν είχε προσφύγει με έφεση στον Κέσαρα. Oh, Αυτό θα τον ελευθερώσει, γιατί την yeah. κάνει την έφεση. Πράξει 2632. Α, δηλαδή. Το άγριο πράξη των Αποστόλων. Το ναι. πράξη των Αποστόλων, των βιβλίων. Εντάξει, όχι. Δηλαδή, η έφεση του απέκλεισε την απελευθέρωσή του. Ποιο άλλο είναι, σου λέει, το δικαστήριο σε όνομα; Και, και λε, εγώ θα σπορέψει να πάω παραπάνω. Χααλά, τρε λένε εδώ. Στη Ρώμη δεν γνώριζε μόνο του ενέκα πισόνευουρο Γάλβα, ερπαφρόδιτο και τόσου άλλου από τον οίκο του Κέσαρος. Ήταν σε επαφή επίση και με άλλε σημαίνουσε προσωπικότητε που του μνημονεύει στι επιστολέ του. Χαιρετίστε του οικείου του Αριστόβουλου, χαιρετίστε τον συγγονή μου Ηροδίωνα και εκείνου του οίκου του Ναρκίσου. Είναι επιστολή προς Ρωμαίου 16, 10, Παύλα 12. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο Παύλο μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Και εδώ αρχίζει τώρα. Το έργο! Το έργο! Ε, κάτσε να. Ναι, σε, σε, σε μία. Αυτή θα κάνω διάλειμμα, γιατί μετά θέλω να σε ακούσω εμπλαδικά. Κάνε το διάλειμμα σου τώρα. Ε, τώρα. Θέλω να παρακολουθήσω το έργο, ρε, παιδί μου. Κάτσε πώ θα γίνει, δηλαδή. Εδώ έχει ολόκληρη σκηνοθεσία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ετοιμάζω να ακούσω ένα ωραίο έτσι χαλαρό τραγουδάκι τώρα. nothing more than feeling, trying to forget my feelings. Χαλαρωτικό διότι ο διαμαντάρα τώρα έχει φέρει το Σαούλ Ραούλ Σάβλο <laughs> Παύλο Λιμό και αρχίζει λέει την ταινία τώρα από τις πράξεις των Αποστόλων Άρα η πράξη των Αποστόλων δεν ήταν μάλλον αυτή ήταν απραγή πράτανε Είναι πράξης το λέει πράτο ναι. Είναι η πράξη των Αποστόλων Για πράξη και εσύ το σου τώρα και πες στην την ταινία Λοιπόν με αυτές τις προϋποθέσεις ο Παύλος μεταφέρθηκε στη Ρώμη το ταξίδι του ήταν μακρύ, με πολλές περιπέτειες και σε αρκετες αρκετές φορές, πράξεις 27-28. Όταν το πιο προσάρεξε σε μία νησίδα της Μάλτας, η μελίτη όπως την αναφέρουν, η αρχαία ελληνική μελίτη είναι, Η Η ναι, του, φοβούμενη να μην δραπετεύσουν οι μεταγόμενοι, σκέφτηκαν να τους σκοτώσουν όλους αλλά ο εκατόνταρχος ο οποίος είχε οδηγίες να τον προστατεύει και με την ίδια του τη ζωή και να τον πάει οπωσδήποτε στη Ρώμη. Δεν του το επέτρεψε. Τρεις μήνες αργότερα ο Παύλος ήταν στη Ρώμη. Στη Ρώμη αρχίζει μία νέα σειρά από παράδοξα γεγονότα και συμπτώσεις και περιπτώσεις που αφορούν την εκεί παραμονή του. Περιερισμένος και σε αναμονή της κρίσης του ανωτάτου δικαστηρίου, Περνάει τρία ολόκληρα χρόνια σε σπίτι που είχε νοικιάσει. Δέχεται όλους όσους ήθελε, δίχως καμιά απαγόρευση ή περιορισμό. Πράξεις 28-30. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος πλήρωνε το ενίκιο και όλες τις δαπάνες διαβίωσε του. Με πλήρη ελευθερία, Προσκαλεί στο σπίτι του τους εξέχοντες Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Ρώμη. Πράξεις 28-17-20. Αλλά οι Ιουδαίοι είχαν μεταφερθεί βιαίως στη Ρώμη. Είσαν μήπως οι σκλάβοι της οικίας του Κέσαρος. Όλο το υπηρετικό προσωπικό μέσα στην οικία του Κέσαρος ήταν ευραίοι. Όλο. Άλιστα. Ποιος είχε φροντίσει να τοποθετηθούν εκεί ειδικά αυτοί οι πράξεις αναφέρουν ότι στους προσκεκλημένου του είπε ότι εκείνη την περίοδο ήταν αλυσοδεμένος εξαιτία της ελπίδος του Ισραήλ. Τι ακριβώς σήμαινε αυτή η ελπίδα ειδικά για τους συνομιλητές του, μήπως την ανάσταση των νεκρών ή την ανάσταση του λαού και του έθνους από τον ρωμαϊκό ζυγό. Δηλαδή όταν οι ταξιδιώτες προς τους Εμαούς με επικεφαλή στον Παύλο μιλούν για τον Ιησού ότι αυτός ήταν το πεπρωμένο της απελευθέρωσης του Ισραήλ εννοούσαν ότι θα κληρονομούσαν τον Παράδεισο. Διαβάστε για ναι. τους Εμαούς. Όταν ο Παύλος λέει στους Ιουδαίους ότι πάει να δικαστεί εξαιτία της ελπίδος του Ισραήλ είναι, δεν είναι σαν να τους έλεγε ότι είναι ένας ζηλωτής κρατούμενος δηλαδή ένας φανατικός εβραίος επαναστάτης ένα ακόμη παράξενο στοιχείο στην όλη αυτή τη συνωμοσία είναι ότι οι προύχοντες των Ιεροσολύμων εξοργισμένοι από όσα τους έλεγε τον καταδίκασαν στην ποινή του θανάτου γιατί δεν τον λιθοβόλησαν όπω έκαναν με το Στέφανο τον πρωτομάρτυρα που μαθαίνουμε ναι, ναι, ναι, που ξέρουμε, ναι. τι είδους καταδίκη ήταν αυτή που δεν εκτελέστηκε οι πράξεις αναφέρουν ότι οι Εβραίοι της Ρώμης δεν γνώριζαν τίποτα για την άφηξή τους στην πόλη 28-21 Αγνώντας ότι προηγουμένως αναφέρουν ότι τον περίμεναν στην ίδια της Ρώμης με τιμές στο 28-25 πως γίνεται αυτό ο γιατί άλλη... ε, άλλο έγραψε το ένα, άλλο έγραψε το άλλο, αλλά επειδή είναι μες στι πράξεις Αυτό το έχ... μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ που θα νομοθετώ, λέει εγώ, λέει η κυβέρνηση, και στους άλλους δικού τη, λέει, εσεί θα αντιδράτε και θα κάνετε απεργίες ναι. Στου δικού του. Ναι. Μα βγήκε ο Δρίτσα και ο, ο Φίλη και λέει: Είμαστε κατά εμεί των πληστηριασμών και τέτοια. Και βγήκε ο Δραγασάκη και λέει: Αφήσουμε ρε που καίνε, δικά μα παιδιά να τα πούμε. Και αυτοί δικά μα είναι λίγο. Οπότε σου λέει: Αντιδρούν αυτά, εμεί από εκεί. Yeah. Ωραία, ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει μάλλον τίποτα. Και επαναλαμβάνω: Το ίδιο έργο, θέατε. Οι πράξει αναφέρουν ότι οι Εβραίοι τη Ρώμης δεν γνώρισαν τίποτα για την αφήξή του στο κεφάλαιο 28,21. Αγνοούν ότι προηγουμένως αναφέρουν ότι το περίμενα στην είσοδο της πόλης με τιμές 28,15 στο ίδιο κεφάλαιο. Τα διαβάζεις. Επίσης αναφέρουν... Δεν σε αναδιαβάζεις Αυγή, Έθνος και Ρησοσπάσθη. Ξέρεις κάτι τέτοιο α πούμε. <σέξι> όλα μαζί όμως. Ναι. Τα, σε μια έκδοση. Ναι λες παίρνω αφημερίδες και ενημερώνομαι. <σέξι> Επίσης αναφέρουν ότι έμεινε φυλακισμένος για δύο χρόνια. Η αυτοκρατορική δικαιοσύνη ήταν τόσο αργή. Γιατί η περιγραφή διακόπτεται τόσο απότομα. Ο κρατεότατος θεόφιλος δεν είχε την περιέργεια ή την αγωνία να μάθει τι τέλος είχε ο Παύλος. Ο Λουκάς ήταν μαθητής του Παύλου και τον ακολούθησε στο ταξίδι του από την Κεσάρια στη Ρώμη. Ο θεόφιλος ήταν από την ανωτάτη κοινωνική τάξη και πολύ πλούσιος προσιλητήστηκε στο χριστιανισμό από τον Λουκά και χάρην αυτού ο Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο του για τις πράξεις των Αποστόλων. Ο Θεόφιλος ήταν προστάτης του Παύλου και του Λουκά. Γιατί όμως απότομα αποσιωπάται από τα κείμενα και δεν τον ξαναβρίσκουμε πουθενά να αναφέρεται. Όλες αυτές οι παράξενες συμπτώσεις μας οδηγούν να κάνουμε την προχωρημένη αλλαλογική σκέψη. Ότι ο Παύλος είχε σχέση με τον εμπρισμό της Ρώμης και γι' αυτό φρόντισε να πάει στη Ρώμη ενώ μπορούσε όπως είδαμε να ελευθερωθεί αφού η διεθνικότητά του ήταν το αλλωθή του. Μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι του που κατοικούσαν στη Ρώμη τον είχαν ήδη συνομωτικά ελευθερώσει, είχαν τα μέσα όλοι είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι υπήρξε ένα προκαθορισμένο σχέδιο και θα ήταν εύκολο να οργανωθεί η φυγή του μετά από τον πανικό που θα επακολουθούσε από τον εμπρισμό. Αλλά οι αλήθειες βγαίνουν δύσκολα και με το σταγονόμετρο λόγω του γεγονότος ότι τα κείμενα της κενή Διαθήκης έχουν αλλοιωθεί κατ' επανάληψη για να εξυπηρετήσουν τους άνομους και δογματικούς σκοπούς των φανατικών. Ο Παύλος αμέσως μετά την πυρπόληση της Ρώμης δραπέτευσε και αναχώρησε εσπεσμένα για να κρυφτεί στην Τρία, όπου και συνελήφθη σαν συνεργός και συνένοχος των εμπριστών και μεταφέρθηκε κατεπηγόντως στη Ρώμη. Ο χρόνος της παρουσίας του Παύλου στη Ρώμη και ο εμβρισμός της συμπίπτουν και με την σιγή Παύλα, απόκριψη αυτού του τρομερού συμβάντο από τα κείμενα των πράξεων των Αποστόλων είναι τυχαίο ή παράξενο και τι σημαίνει, αφού είναι τόσο λεπτομερεί όλε οι αναφορέ εδώ, γιατί δεν γράφουν τίποτα. Ε, το ξεχάσανε. Ρε, το δε... ξεχάσανε. Ε, ναι. Ή το διέγραψαν μετά. Γιατί ο άλλο ξέχασε να δηλώσει 1,8 εκατομμύρια το ξέχα... δεν θυμόταν ότι το έχει. Ναι, ε... Δηλαδή για να μην θυμάσαι δύο εκατομμύρια ότι τάξει, πρέπει να έχει άλλα 98. Και λε τώρα 98, 97, πόσα θα είναι 100. Κατάλαβε τι έχει γίνει τώρα. Ας διαβάσουμε τώρα ένα, ένα μέρος από την τελευταία επιστολή του που έστειλε από τη φίλο του Τιμόθεο που βρισκόταν στην Έφεσο. Είναι η δευτέρα επιστολή προ Τιμόθεο, 1 παύλα 3,8. Δοξάζω τον Θεό γιατί τον υπηρέτησα πάντοτε με αγνή συνείδηση όπως η προγονή μου δεν δρέπουμε για, για το μαρτύριο του Κυρίου μας ούτε και για μένα που είμαι αλυσοδεμένος για εκείνον εδώ αποσαφηνίζει ότι η πίση του στο Θεό είναι αυτή που διδάχτηκε από τους προγόνους του και ότι ο Θεός του είναι ο προστάτης και ελευθερωτής του εβραϊκού λαού από τον Τιμόθεο ζητεί να μην ντρέπεται για τον Ιησού που καταδικάστηκε σαν πολιτικός εγκληματίας και να μην ντρέπεται ούτε για εκείνον που βρίσκεται αλυσοδεμένο στη Ρώμη. Πώς είναι δυνατόν ένας πιστός μαθητής να ντρέπεται για τον δυστυχούντα μεγάλο διδάσκαλό του. Ποια υπήρξε η πραγματική κατηγορία που το απαγγέλθηκε κατά την δευτέρα σύλληψή του στη Ρώμη που υποχρέωσε τους μαθητές του και τους συνεργάτες του να ντρέπονται, αποκαλύπτεται συνοπτικά ως εξή. Πρέπει αυτός να ήταν ο λόγος για τον οποίο τον εγκατέλειψαν ο Φίγκελος, ο ερμογέννη και όλοι της Ασίας, ο Δίμος, ο Κρεσέντε και άλλοι, ενώ ο Αλέξανδρος ο Χαλκουργός του προξένησε πολλά δεινά όπως γράφουν στο 1.15.4. Όμως ποια δεινα. Λέει ότι τον εγκατέλειψαν μετά την πρώτη απολογία του. Δηλαδή τα άτομα που τον εγκατέλειψαν ήσαν και οι μάρτυρες υπερασπίσεως του που τους είχε πάρει μαζί του από την Κεσάρια στη Ρώμη. Πώς λοιπόν δεν αναφέρονται στις πράξεις κατά την περιγραφή του ναυαγίου του Εντάξει, παιδί μου, γράψανε και αυτοί, ξεχάσανε κάποιες, κάποια γεγονότα, κάποιες λεπτομέρειε θα τους διέφυγε. Η Όσο δεν πρα... ξεχνάνε να γράψουν κάτι ή γράφουν κάτι Σωστό. μετά. Η, φράση, η πρώτη μου απολογία έχει προστεθεί, ο συνήθως, από κάποιον μεταγενέστερα, δεν κολλάει. Όταν όλα πήγαιναν καλά για τον Παύλο, δηλαδή του είχαν επιτρέψει να νοικιάσει σπίτι, να δέχεται ελεύθερο όποιον ήθελε και να απολαμβάνει μία ελευθερία πρωτόγνωρη για έναν υπόδικο, πώς γίνεται να αλλάζουν έτσι απρόπτα τα πράγματα και να σώζεται από το στόμα του Λέοντος, 4 Παύλα 17, εφόσον ήταν ο Ρωμαίος υπήκος, δεν μπορούσε να γίνει βορά των Λέοντων. Γιατί όμως κάνει μία-μία τέτοια ανακρίβεια, ενώ οι συντάξεις των πράξεων είναι τόσο ακριβολόγια για όλες τις συλλήψεις του Παύλου, γιατί το αποσιωπούν αυτό. Μετά τον εμπρισμό εγκατέλειψε τον περιορισμό και έφυγε αμέσως κρυφά για την τρία, όπου και κρύφτηκε στο σπίτι του κάρπου. Ότι οι εμπρισμοί σαν έργο των χριστιανών και ότι ο αρχηγός τους ήταν ο Παύλος έγινε δεκτό από την διοίκηση αμέσως. Έτσι ενήργησαν και και με βίαιο τρόπο τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στη Ρώμη. Να γιατί εγκαταλείφθηκε από φίλους και συντρόφους. Ο, ο Παύλος παρακαλεί να έλθει στη Ρώμη ο Τιμόθεος και να του φέρει τον Χιτόνα του. 4-13. Είχαμε δει και ένα έργο ο χιτών. Ο χιτών. Ναι. Μικρή. Ε? Ναι. Καλά δεν είχε εκεί α, έπρεπε να του φέρουν από εκεί κάτω. Α, κατά τις πράξεις και τις επιστολές του είχαν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια από την παραμονή του στην Έφεσο με τον Τιμόθεο πως δικαιολογείται και τι συμβαίνει ώστε μετά από τόσα χρόνια θυμάται τα έντυπά του και τον χιτόνα του που ήσαν παρατημένα τόσο καιρό μετά από δέκα χρόνια Αυτά τα είχε πάει ο σκόρος παιδί μου τώρα <laughs> ε, βάζαν αφθαλίνι ε, ναι αυτό μάλλον δεν γίνεται Ας δούμε τώρα τι μας γράφει ο Σουιτώνιος, ο ιστορικός. Αρμάνι ήταν ο Χιτώνας. Ο οποίος αναφέρει ότι πολλοί και αξιόλογοι άνθρωποι έβλεπαν διάφορα άτομα να κινούνται ύποπτα στους δρόμους της Ρώμης, κρατώντας αναμένους δαυλούς δεν επενέβησαν όμως διότι όλοι αυτοί ήσαν σκλάβοι του αυτοκράτορος είχαν τη φορεσιά του υπαλλήλου του του, κράτους. του, του, του, του, του αυτοκράτορα ήταν στην προσ... ε, στο... αυτοκρατορική ε, ναι, ναι, ναι, ναι. κατατήχη ίσως να ήσαν οι Άγιοι του αυτοκρατορικού οίκου εδώ έτσι του αποκαλεί στην επιστολή του προς Φιλιππισίους 422 μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να πείσουν την πλειοψηφία του κόσμου ότι τη φωτιά την έβαλε ο παράφρον εντός εισαγωγικών νερών που ήταν παθιασμένος με την ποίηση διέδωσαν με επιτυχία ότι έκαψε τη Ρώμη για να δει πως τάχα και γόταν η τρία και να εμπνευστεί και εκείνος σε ένα ποίημα-ριστούργημα όπως ο Όμηρος τραβήξαν έργα τέτοια έτσι, έτσι μας έμαθαν το Χόλιγο, δηλαδή. ναι. Ναι. όπως ο Όμηρος στην Ηλιάδα Άρα ο Όμηρος κατά τους Χριστιανούς του 64 μετά Χριστόν ναι. είχε παραστεί αυτό από τις του εμπρισμού της Τρία. Πόσα στοιχεία μα έχουν στερήσει. Αυτό εμείς δεν το έχουμε, υποθέτουμε. Αυτοί πώ το ξέραν. Πού στο διάλο τα έχουν κρυμμένα. Σε κρυμένα. άλλες γραφές είναι καταγεγραμμένα ναι. τα γεγονότα τα Καταλαβα... δικά μα. Καταλαβαίνει τώρα σκαλίζοντας τις δικές τους ασυναρτησίες. Βρίσκουμε τις δικές μας. Βρίσκει μέσα πηγές. Ναι γι' αυτό σου λέω τρεις μήνες έφαγα εγώ ένα χειμώνα ασχολήθηκα με αυτό το θέμα όμως είναι γνωστό ότι οι πρώτοι που έσκαβαν τον Λάκκο του Νέρονος ήταν η ίδια η μάνα του και ο πλέον έμπιστος ο δάσκαλός του Σενέκας δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι οι χριστιανοί έκαψαν κατ' επανάληψη την βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας και το μοναδικό Πανεπιστήμιο Σεράπιο. Δύο φορέ στην Αγία Σοφία: Ότι σκότωσαν με τον πλέον βάρβαρο και ηδεχθεί τρόπο και έκαψαν το σώμα τη μεγάλη Αλεξανδρινή φιλοσόφου και μαθηματικού υπατία. Αυτή που. από τη θρησκεία τη αγάπη είναι αυτά. Ναι, αποσπάσματα. Θα, Τέλος... Θα γράψω ένα <coughs> βιβλίο. Love and religion. La religion. religion. Ναι. ναι. Τέλο. Μα το έχω γράψει Γιώργο Έχεις έψει σε τέτοιο βιβλίο. Ε, Αγάπη και Η θρησκεία πίστης. και τα μυστήρια των αρχαίων Ελλήνων Εκεί μέσα είναι όλα καταγεδραμένα θα... Φέτο ρε αγόρι ε. μου τώρα που θα κάνουμε και μπαζάρ να το δω να το διαβάσω Τι έχουμε πάθει σε αυτή τη ζωή είναι, πέρα. Τέλος Οι επί μαυροφορεμένε Μαυροφορεμένες φιγούρες Στην αρχή ήσαν εβραίοι Οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου Είχαν μετατρέψει με τον προσιλητισμό τους σε χριστιανούς, σε όργανα τους, διότι διατηρούσαν ένα βαθύ μίσος κατά των εθνικών, παύλα, Ελλήνων, των Ρωμαίων και των έργων του πολιτισμού τους. Περιφερόταν στο ευρύ ελληνικό χώρο έχοντας στο ένα χέρι δαυλούς και στο άλλο σφυριά έκαιγαν και έσπαζαν και σκότωναν. Κάθε τι το ελληνικό, παύλα, ιδολολατρικό για αυτού. Το καταγράφει σε πράξεις των είναι αυτά. Ε? Ο Ρωμαίο ιστορικός τάκητος αναφέρει ότι ο εμπρισμός της Ρώμης έγινε εδώ. Δώσε Γιώργο βάση εδώ να το ακούσουν καλά. Ακούσε Ο Ρωμαίο ιστορικός τάκητος γράφει ότι ο εμπρισμός της Ρώμης έγινε τον Ιούλιο του 1964. Ότι την ημέρα αυτή ο νερόν απουσιάζεται ότι ήταν στη γενέτηρά του το Άντζιο αλλά από τις μυστικές επιστολές του Σενέκα διαβάζουμε ότι η πυρπόληση ξέσπασε τον Μάρτιο του 64. Το ποιος λέει η αλήθεια θα το συμπεράνετε εσείς τώρα που με ακούτε. Γνωρίζουμε ότι τον Μάρτιο του 64 ο φίλος και συνεργάτης του Παύλου Μαναϊν, ο οποίος ήταν σύντροφος του Ηρόδου του Τετράρχου, πράξης 13.1.2, Κήρυξε την επανάσταση κατά των Ρωμαίων. Πότε λοιπόν πυρπόλησαν τη Ρώμη. Ασφαλώς, τον Μάρτιο του 64. Μπορούμε να... Όταν ε, κηρύχτηκε... Έβαλε τη φωτιά, κήρυξαν την επανάσταση Ανάσταση. και μετά έγινε ο Τίτος, κατέβηκε. Θα τα πούμε. Μπορούμε να δεχθούμε ότι ο Τάκης το στολισμόνισε ο ιστορικός. Ε, τώρα ξέφε... Αλλίωσαν τα, τα γραφόμενα του ιστορικού. Ε, ναι. Όχι με τα όχι διότι κάποιο χέρι όπως τόσε άλλες φορές διόρθωσε το κείμενο του τάκητου του, ώστε η εβραϊκή εξέγερση να μην συμπέσει με τον εμπρισμό της Ρώμης διότι ο αρχηγός της εξέγερση ήταν ο Μαναν. Όταν όμως διόρθωναν τον τάκητο οι πλαστογράφοι αγνοούσαν τα γραπτά του Σουητώνιου, άλλου ιστορικού, σύμφωνα με τα οποία ο νερόν τον Ιούλιο του 64 βρισκόταν στην Ολυμπία για να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι γνωστό ότι ετελούντο το ανατετραετία κατά τον μήνα Ιούλιο. Ε, δω, τα είναι πολλά τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Πλαστογραφούν τον έναν, δεν ξέρουν τον άλλον και ή έτσι ή αλλιώ ο Νέρον δεν ήταν στη Ρώμη. Με του οποιουδήποτε τα γραφτά. Ακριβώς. <laughs> Τέλος, από τα πλέον παράδοξα είναι ότι ο φίλος του Παύλου Λουκάς, εδώ ερχόμαστε, Λεμπεδό, Λεβεντόπεδο Λουκά, που τον συνόδευε την Κεσάρια στη Ρώμη και παρέμεινε μαζί του όλο τον χρόνο, δεν τον αναφέρει στις πράξεις. Δεν το αναφέρει αυτό στις πράξεις οι οποίε είναι δικό του έργο αυτός έγραψε τις πράξεις, ο Λουκάς έγινε αυτός ο εμπρισμός έγινε ένα, έγινε τα άλλο αυτά είναι χαμένα ε, είναι ασήμαντο γεγονός τα είχε γράψει προφανώς αλλά επειδή τα έγραφε με ιστορική αλληλουχία που δεν βόλευε τους μετέπειτα τα εξαφάνισαν, τα εξαφάνισαν. αλλά ούτε πουθενάλλου προκύπτει λοιπόν το εύλογο ερώτημα γιατί όλα αυτά αποσιωπούνται ή μήπω αθερέθησαν Πιο πιθανό είναι αυτό ε, Γι' αυτό λέω ερωτηματικά να λειτουργήσει και το μυαλό των ακροατών μας Κλείνοντας αυτή τη μελέτη και έρευνα Με τα ανδιαφυσβήτητα στοιχεία Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παύλος Είχε γαλουχηθεί με το μεσιανικό κίνημα Δηλαδή αυτό που η ακόλουθη του Ιησού σικάρι Παύλα γιατί... μαχεροβγάλτες Παύλα ζηλωτές δεν <σίγαρ> είναι ένα είδος το μαχαίρι, μαχαίρι, μαχαίρι, μαχαίρι <σίγαρ> Ειδικό κυρτό μαχαίρι <σίγαρ> <σίγαρ> «Μπράβο, Δεν κατόρθωσαν πριν κάποια χρόνια να επιτύχουν Ο Παύλος το εκτέλεσε με δογματικό θρησκευτικό τρόπο Και με αλληγορική μέθοδο και επιτιδιότητα Εμβολιάζοντας την θρησκευτική εβραϊκή χήμερα Στην ελληνολατινική πραγματικότητα ο Παύλος είναι ο φανατικός μεσιανικός ζηλωτής ο οποίος αγωνίστηκε για το εβραϊκό όραμα το οποίο συνίστατο στην απελευθέρωση του λαού του και την υποταγή όλου του κόσμου σε αυτό δια του γιαχθέ. Πράγμα το οποίο είχαν συνηγορήσει τα απόκρυφα στοιχεία της Ρώμης το είχαν οργανώσει και τον είχαν δώσει αυτές τις παραχωρήσεις. Αλλά παράλληλα ήθελε αυτός να ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και την πατρίδα του και γι' αυτό έκαψε επάνω να δημιουργήσουν και εγόμενοι οι Ρώμοι δεν έπεφτε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία γινόταν πιο μεγάλο. φανατικοί Εσύ. γι' αυτό μετά θα επέβαλαν το χριστιανισμό για να έχουν την πρώτη πανθρησκεία ο Παύλος σαν καλός φαρισαίος ήταν ο εκφραστής με κάθε μέσον του καθαρού Εβραϊσμού ο ευραϊσμός με τον Παύλο εκδικείται τον ελληνισμό εξαιτίας της ανωτερότητάς του σε όλους τους τομείς. Ο εβραϊσμός πάντοτε μισούσε και υπολόγιζε σαν μεγαλύτερο εχθρό του τον ελληνικό πολιτισμό και τις επιτεύξεις του. Γι' αυτό, συγγνώμη, ο περιφερειακός από τη μια πλευρά από το θησίο προς τα πάνω της Ακροπόλτος λέγεται Αποστόλου Παύλου, τιμής ένεκε. Ναι. Και ο άλλος λέγεται Διονύσιο Αεροπαγήτου γιατί είναι ο πρώτος που ασπάστηκε. Ναι. Τι είναι α πούμε, τον Παυλιανισμό. Γιατί Άλλη το φορά. Ο Παυλιανισμό έπρεπε να λέει, το Χριστιανισμό. Τώρα σου. θα ακούσει. Περίμενε το τέλο. Έχει κι άλλα. Ε, τε, τελειώνουμε. Όπω θα πάθο Ελλάδα. Και τι επιτεύξει του α, α, του ελληνικού πολι... Αυτό αποδεικνύεται από τα επίσημα γραπτά, τα εβραϊκά, τουλάχιστον από τον 7ο προ-Χ. Χριστού αιωνα Διότι η δύναμη του ελληνισμού βασίζεται στη γνώση. Στην ελευθερία του πνεύματος και της συνειδήσεως και όχι σε μία τυφλή πίστη. Όταν οι Εβραίοι μιλούσαν για παγανιστέ και ειδωλολάτρες εννοούσαν τους φιλιστέους, παύλα Έλληνες, τον πολιτισμό τους, τις φιλοσοφικές τους δομές, την ανεξιθρησία τους και τις ελεύθερες ιδέες και αντιλήψεις τους. Ο παυλισμός δεν είναι ο πρώτος ιδεαλιστικός χριστιανισμός. Ο Παύλος πρόδωσε, πλαστογράφησε και αλλίωσε τον Χριστό και δεν θα είχε επιβληθεί στον ελλαδικό τουλάχιστον χώρο εάν οι Ρωμαίοι δεν είχαν υποδουλώσει δια των όπλων τους Έλληνες για να τους επιβάλλουν αργότερα εργότερα διαπυρός και σιδήρου τον χριστιανισμό για τους δικούς τους αυτοκρατορικούς και διεθνικιστικούς λόγους, και επιδιώξει. Η εβραϊκή επικράτηση ήταν τηλεεντελόμενη. <Τι> πώς, πώς, πώς, τηλεεντελόμενη. Τι είλε εντελόμενη Από μακριά ναι. Α, Ακριβώς Ο δε Παύλος έπαιξε τον ρόλο της ορολογιακής βόμβας Στα θεμέλια του ελληνισμού και του πολιτισμού του Κάτι μου θυμίζει αυτό ρελεύθερο Αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό και το αδάμα στο πνεύμα του Το οποίο ελεύθερο και άσπυλο θαυμάστηκε όπως αναφέρουν από τον Ιησού Ο Παύλος τον ρήπανε Ο χριστιανισμό του Ιησού και ο Χριστιανισμό του Παύλου είναι δύο λέξεις που ηχούν το ίδιο αλλά είναι εντελώς διαφορετικού περιεχομένου και ουσίας και κάτι σημαντικό φίλοι μου ο Ιησούς ποτέ δεν εξήγηλε, ούτε δημιούργησε καμία θρησκεία ναι. ο Παύλος ήταν εκείνος ο οποίος πρόθεσε και δημιούργησε τη νέα εβραϊκή αίρεση η οποία θα έπρεπε να ονομάζεται παυλισμό και όχι Χριστιανισμός και η, οποία... τον κρεμάσει τον Χριστό, η... η ιδέα συνελήφθη από τους συγκλητικού, από τα κοράκια των συγκλητικών της Ρώμης ότι έπρεπε να υποδουλώσουν όλους τους λαούς σε μία θρησκεία να ηλιοθούν τα εθνικά τους ήθη και έθιμα για να μπορούν να τους κουμαντάρουν πράγμα που εφαρμόζεται τώρα με ένα σχέδιο του 1924 το οποίο θα αναπτύξουμε μια άλλη φορά με επίσημα στοιχεία και αποδείξεις εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις ευχαρίστως να τι απαντήσουμε μου λες διαβάζεις εφημερίδες Αθηναϊκές Αυτά που είπε στο Άμιζο τα διαβάζω τελευταία Αυτό που γίνεται όλα αυτά Όταν, μελετάς, όταν μελετάς την ιστορία Και κάνεις κριτική σε βάθος Και βλέπεις τα κείμενα Από εκεί και έπειτα μπορείς να κάνεις και προεκτάσεις Γιώργο Να μας εξηγήσει λέει ο κύριος Διαμαντάρα Τι θα γινόταν ο Χριστός Και δεν έγινε Γιατί τον κρεμάσανε Ποιον Χριστό εννοεί Τον Χριστό που ξέρουμε όλοι ναι, Τον Χριστό που ξέρουμε όπως μας έχουν διασώσει Όχι όχι όπως, όχι, όπως το θεωρείς εσύ Α. Από τα ιστορικά ο κείμενα Ο Χριστός Λεκάς... ήταν ένας ζηλωτής Και αυτός ήταν εθνικιστής Εβραίος ζηλωτής Και ο θάνατος του Είναι ατιμοτικός Δεν ήταν η Σταύρωση Ήταν το συνηθισμένο Τον ατιμωτικό θάνατος Τώρα είναι πολύ μεγάλη ιστορία θα αρχίσουμε πώ μπορούσε με τους σικάριου να παίρνει από τους τελώνες το 10% ε? ναι. για φροντίστε το από τα δημόσια ταμεία και όταν το στρίμωξαν αυτά που έχουν γράψει διάφοροι φάσκουν και αντιφάσκουν. Εντάξει το έχουμε καταλάβει ε, το, τουλάχιστον... το έργο είναι η τράπουλα είναι σημαδεμένοι όλοι Ναι αλλά εγώ πάλι σου λέω παραδέχομαι ένα μάρκετινγκ τρομερό και μια προβλεπτικότητα ασύλληπτη 2000 όνια και ακόμα είναι σαν να, άμα αλλάξει τα ονόματα και σε κουστούμια είναι σαν να συνεδριάσουν τώρα στον ΟΗΕ από εδώ από εκεί οι διάφοροι <μιλίκο> υψ, <μιλίκο> το, το υψιόμα... είδες εχθές <μιλίκο> ναι, ναι, ναι. με τον άλλον τον Αμερικάνο ναι, ναι. δεν τον είδε τώρα ναι. τι έκανε εχθές ναι, να, ναι. να μα, ναι. ματοκύλεις όλη την περιοχή τώρα από τι από έναν φανατικό θα βάλει τι θρησκείες να πλακωθούν πια θρησκείες θα βάλει την γνήσια εβραϊκή θρησκεία να πολεμάει με τις αιρέσεις τη. Τι είναι Οι τρεις μονοηθιστικές θρησκείες Δη... έχουν βάσει ένα, ένα πατέρα Ένα Και είναι όλες στην Ιερουσαλήμ γεννημένες ναι. Αυτό δεν σημαίνει λέει τίποτα Μα το λέμε τώρα για να το έχουμε κατατεθειμένο δηλαδή... Κατατεθειμένο Που πάει είναι. το έργο τώρα Το έργο είναι η τράπουλα σημαδεμένη από όλα, όλα τα φύλλα Περι... Εδώ ο Κίσιγκερ το είχε πει Τότε με την κρίση που είχαμε όταν τον ρωτήσαν για την Ελλάδα, τι θα γίνει, α λέει στο πόκερ που παίζουμε με την Ελλάδα έχουμε 7 άσου. Ναι. Τι σημαίνει στο πόκερ να έχει 7 άσου, ε, όπω είναι σε ένα έργο που παίζουν και λέει ένα έχω 4 άσου, ο άλλο λέει έχω 4 ρηγάδε και εγώ έχω 5 ρηγάδε. Λέει ο 5 ήταν το ρεβόλβερ. Ναι. <χερδίζονται>. Έτσι έχουμε 7 άσου, 7 λύσει έχουμε. Δεν θα έχουμε αυτόν, θα έχουμε τον άλλον, θα έχουμε, έχουν υποκατάστατα. Ε, αυτόν που έχουν τώρα, τον περίμενε κανεί. Όχι, είναι... τον περίμενε. Α... Χουντινάρα. Το τι χουντινάρα. Χουντινάρα, τεράστια. Ποιο θα περίμενε, ότι το παιδί τη ΚΝΕ θα είχε τέτοια εξέλιξη. Ε, ναι, χουντινάρα. Και τώρα, επειδή παιδί κουβένται στη συνέντευξη τύπου, τον να τον κάνουν και εθνικό ήρωα. Ε, βέβαια, έτσι γίνεται. Είπε, ανέφερε δηλαδή τι δεσμεύσει που υπάρχουν στι διεθνεί συνθήκε. Δεν έφερε τίποτα άλλο. Δηλαδή και εσύ να το ίδιο θα λέει. Θα έλεγε φιλαράκο, εδώ γράφει αυτό και αυτό. Εγώ θα κάνω και μία επέκταση. Παρακαλώ. Μπροστά στι κάμερε είπαν αυτά. Πίσω από τι κάμερε τι έχουν υποθεί. Αφού υπάρχουν συμβούλια και Τούρκοι που φτιάχνουν τα βιβλία μαζί εδώ και χρόνια. Λοιπόν, λοιπόν. Ε, άστο τώρα. Οι κάμερε είναι το θέμα μα τώρα. Μπρο στι κάμερε τι είναι. Εξάπτουμε το εθνικό φρόνημα εκάστου λαού ανεβάζουμε το πρεστίζ των ηγετών ναι. και από πίσω τι γίνεται. Εμένα αυτό που μου κάνει είναι ότι ο ένας θα πει στους δικούς του που θα πάει πίσω αύριο, είδατε, του στάπα. Στο σπίτι του μέσα. Ε, α, ο άλλο θα πει: Να, εδώ ήρθε Λαϊκό ερισμα και... από εκεί. Ναι, ναι. Από εκεί θα... Ο άλλο θα πει: Να, εδώ ήταν ο Ερντογάν, του τάπα. 120.000 διοκόμενοι, 40.000 εκπαιδευτικοί καθηγητέ, 10, 12 ε, πανεπιστημίων. Τα πάντα, αξιωματικοί. Τι εφημερίδε, άμα γράψουν κάτι εναντίον του. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Και σου λέει: Ποια δικαιοσύνη, Εγώ είμαι δικαιοσύνη. Εδώ βγήκε η αντιπολίτευσή του και του λέει ΑΒ, ΓΔΕΛΤΑ τα έχουμε τα στοιχεία. Ναι, ναι. Στο τάδε νησί και, και, και Δεν και, καταλαβαίνει τίποτα. Μα ποιο έκανε τα πετρέλαια με τον Άισις Δύο χιλιάδε φορτηγά είχε δικά του, κομβόη, κουβαλούσαν τα πετρέλαια από τον Άισις όλα. Τζάμπα τα έπαιρνε. Ναι, το θέμα όμω είναι ότι ο άλλο εδώ θα τον κάνουν ήρωα Α, πει, Να του τάπε, ο άλλο θα πει και εγώ πήγα και του τάπα και θα συνεχίσει το εργάκι. Μια χαρά. Και, το... και το σανό, μπόλικο. Ναι, εδώ από τη θύμα και απάνω ο κάμπο είναι σπαρμένο όλο. Ταζει όλη την Ελλάδα άνετα. Έχει τριφύλι, έχει. Ξανό, είναι πιο οικονομικό. ο έχει τριφύλι γιατί έχει βιταμίνε. Βιταμίνε, Λοιπόν. Τι λένε τώρα εδώ οι ακρόατε μα, Τζάνι, λέει, είχε, τη είχε πει μια φίλη εδώ στο, στο, στο τσάτ σε πριβέ κουβέντα, φαντάζομαι ότι θα γινόταν βασιλιά και τον έφαγαν. Ή φοβήθηκαν mm. ότι θα γινόταν επειδή παρέσυρε ο κόσμο με τον λόγο του, μάλλον. Ναι. Ε, Ω, υποθέσει. Δεν αποκλείεται. <ΣΣΣ> γιατί όχι. Ναι αυτοί μόλις σε δουν και μαζεύεις κόσμο και φοβούνται Σου λέει φάτε τον Γνωρίζει πολλά λέει ναι. Σκοτώστε τον έτσι έλεγαν ναι, ναι. Γνωρίζει πολλά Τι κάνουμε τώρα κλείσαμε ε, Θα κλείσουμε αν έχουν ερωτήσεις Εδώ Εγώ βάζω στο τραγούδι εξόδου ε, Έχουν κάποια ερώτηση Ρωτάνε Όχι, κάτι είναι αυτοί οι προβληματισμοί αλλά είναι ολοκληρά κεφάλαια, ε, κεφάλαια Σιγά σιγά να ρωτάνε να τα απαντούμε Λοιπόν εγώ Εμείς οφείλουμε γιατί δρόμων... το, το, το, στα συμφραζόμενα βγαίνει να συγχαρούμε τον κύριο Διαμαντάρα διότι σπανίως έως καθολού ακούω τέτοια πράγματα από δημόσιο βήμα είτε είναι μικρό είτε πολύ μικρό είτε μεσαίο είτε μεγάλο οτιδήποτε Λοιπόν, ακενατών λέει Χριστός και Αλέξανδρος όλοι πήγαν έτσι Ακενατών, τον έφαγαν το Φαραώ ναι, ήταν ήλιολάτρης. Έτσι. Λοιπόν Οπότε να... την άλλη Πέμπτη θα είμαστε να... εδώ. Να είναι όλοι καλά, να μελετάτε, να διαβάζετε, να κρίνετε και να συγκρίνετε. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Αποκαλύπτονται. Έτσι. Yes. Καλό σας βράδυ και με υγεία την επόμενη Πέμπτη να είμαστε όλοι παρόντες Τον Ακινατών λέει το εφαίλειο του ιερατείου, γιατί. Ρε, είναι λίγο σπάνιο η Λοιπόν, για όσου θέλουν, η εβδομάδα αυτή που πέρασε είχε πάρα πολύ αθλητικό ενδιαφέρον. Είχε τσάμπιο λίγκ, έχει ουέφα σε λίγο ε, κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Θα είναι εδώ ο Νίκο Ομορτάκη και ο Φούτσε Ρουμελιώτη να πούμε τα αθλητικά που λέμε κάθε Πέμπτη στι 10. Να μην είμαστε και κολλημένα άτομα, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όλα τα κάνουμε. Απλά προσθέτουμε και τι γνώσει μα και του προβληματισμού μα για να μην είμαστε σανοποιημένοι. Στι 10 θα εδώ για να ακούσουμε τα αθλητικά να τη βάλω επαναλήψη να τη βάλω επαναλήψη θέλει να τη βάλω τώρα μέχρι τις 10-10 και κάτι πέστε μου μέχρι να τελειώσει το σήμα να ξέρω τι θα κάνω οκ okay, θα την περάσω επαναλήψη